Δύο άρτα FM Stereo. Guess μα στην εποχή της The Great Greek Despresa, Despresa, Καλή σα μέρα, κυρίε και κύριοι. Καλή σα μέρα. Στου 101,5 είσαστε συντονισμένοι. La... Ραδιολογικά για καμιά ώρα και σήμερα. Le... Να μπώξουμε τη μέρα jaloux, Mademoiselle... και να ρίξουμε μια ματιά στη life and style παπαδημιακή ζωή μας την την πολύχρωμη την πολύχρωμη λοιπόν όπως θα είδατε ο πρωθυπουργός είναι σε ταξίδια για να σώσει την Ελλάδα hey. και δέχεται και τηλεφωνήματα από το φίλο του τον Μπάμια τα πάντα να γίνει, αλλά και αυτός ο πρωθυπουργός πάνω απ' όλα βάζει το σωσμό της Ευρώπης γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο λέει για το βρωμόλογο το βρωμόλογο ότι είναι η μοναδική λύση το βρωμόλογο να σωθεί η Ευρώπη η Ευρώπη δηλαδή, όχι η η Ευρώπη, η Ευρώπη και τα μάτια σας εκεί λοιπόν Και λοιπόν Που επιμένουν οι Ευρωπαίοι Για τις γραπτές δεσμέψεις Των αρχηγών Το ευρωμόλογο Λέει και άλλα παρόμοια εργαλεία Εργαλεία Εργαλεία Μπορούν να παράσχουν τα μέτρα που θα ξεπεράσουν την κρίση ο κύριος Παπαδήμος mm. Και μετά τη συνάντηση που είχε με το Μπαρόζο mm. Και το Χέρμαν Βαν Ρομπα μετούν mm. mm. γραπτές δεσμεύσει οι εταίροι μας mm. Ο Πρωθυπουργό mm. Κάνουμε ό,τι μπορούμε mm. Να βάλουμε κι εμείς πλάτη να σωθεί η Ευρώπη mm. Ευρώπη mm. Yeah. Τι άλλο έκανε ο... ο τουπουργός μας εκεί, ο Παπαδήμος, στην Ευρώπη? Τίποτα δεν έκανε κυρίες μου και κύριοι, γιατί τώρα πρόσεξε, γιατί για την εκταμείευση της έκτης δόσης πρεζόνη μου. Ορίστε παρακαλώ. Με τουρλωμένο πήγη τώρα... Το ζουριού. Χαριστώ πολύ. Τουρρο Του κι άλλο λέει, τον καλά effect style, τον στηγόκρά τη τουρλωμένο παιδιά. Κοίτα τα δει τώρα να πω, για να καταλάβει. Να καταλάβει να ξέρει όλα τι να καταλάβει. Για την εκταμήση τη έκτη δόση πεζώνι μου αποφασίζουν χωρί εμά για μας. Ποιη είμαστε εμεί τρέχει σημασία. Θα γίνει συνάντηση κορυφής σε επίπεδο ανώτερων αξιωματούχων Υπουργών Οικονομικών Γερμανίας, Ολλανδίας, Φιλανδίας φυσικά Θα γίνει μεθαύρο την Παρασκευή Με αποκλειστικό θέμα Την ατζέντα για την εκταμείευση της επόμενης δόσης για την Ελλάδα Καταλαβαίνεις; Έλληνας, βάλτε και σε εισαγωγικά αν θέλεις, Δεν θα συμμετέχει Θα, θα είναι μόνο αυτοί Γερμανία, Ολλανδοί, Φιλανδοί Αυτά είπε ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών Ο Γιάνκης Ντε Γιάνγκερ Παρακαλώ Καλώς στην Παλικάρι Αυτό είναι μια καλή σκέψη Σωστό Σωστό, σωστό. <γραμίου> Πολύ Μπράβο Βέβαια να σωθείτε Η μυστή και συντάξεις και η Ευρώπη Τίποτα άλλο <χι> <χι> <χι> <χι> <χι> <χι> <χι> Να σε καλά, πολύ καλό αυτό Λέει εδώ ένας φίλος Την έκτη δόση όπως και τις άλλες Θα τις πάρουμε, ας μας βγάζουν την ψυχή <χι> Την έβδομη λέει για να τη δώσουνε Θα πούνε κοιτάξτε δεν θα κάνετε εκλογές Θα σας σώσει αυτή η κυβέρνηση Και μετά βλέπουμε για εκλογές Μα για μου βγήκε Δεν αντιλέγουμε Σωστά Εντάξει ό,τι θέλουν κάνουν Οι Ελλινάρες 76% Είναι ικανοποιημένοι Και ανακοφισμένοι Με τον Παπαδήμο Οπότε εντάξει Όλα καλά που πω και ο φίλος από τη βώνη. Όλα καλά, όλα άγια έτσι λοιπόν ο Ουλαδός μαζί με τον Φίλανδο και τον Γερμανό θα συναντηθούν για να αποφασίσουν για την Ελλάδα Έτσι, Πολύ χρώμα είναι τώρα όλα Τι πολιτική στην Ελλάδα Οι εταίροι όλοι μαζί κάθονται εκεί απάνω στις λίμνες να πούμε, Τρώνε και καναλουκάνικο και αποφασίζουν για την Ελλάδα Αυτά είναι ωραία πράγματα Αλέρια δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, το ωραίο είναι τώρα ότι η Τρόικα θα μα τρελάει εντελώ. Ενώ ήθελε από και τι είχαν ορίσει εκεί με εκείνο το πουλημένο για το τομάρι 5 δι, τώρα έριξε τις τιμέ. Πάρε, πάρε κόσμο, τις έριξε στο ένα δι. Κι διέλα, <Κι> ρε τα βάλαν. Θα μου πεις αφού δεν αγοράζει κανένας, ξεπουλάνε όπως τη Λαϊκή τη τελευταία ώρα. Έλα πάρε κολοκυθάκια, ό,τι απέμεινε εκεί. Παρ' αυτά λοιπόν βάζουν στο μικροσκόπιο και τα κλειστά επαγγέλματα. Πα, πα, πα, πα. Hey, folks, Την εργασιακή εφεδρεία μας δουλεύουν ακόμα yeah. και απαιτούν μέχρι μέσα Δεκέμβρη να ολοκληρωθούν αυτά. Yeah. Η... Τα κλειστά επαγγέλματα και η εργασιακή Γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς Δεν μπορούν τα παιδιά να προχωρήσουν αλλιώς Παρακαλώ Ορίστε Τώρα όχι, θα τα πάρουν τζάμπα, βάλω. Ναι, ρε παιδί μου τώρα, αφού οι ίδιοι θα τα πάρουν. Κοίταξε, θα τα βάλω. Κάποια τιμή, δεν περπάτησε. Ευχαριστώ πολύ. Βάλανε πέντε δόσο δίς στις αποκρατικοποίησεις Δεν περπάτησε παλιό πασοκικό κόλπο αυτό Ξαθλιώνουμε κάτι, το παίρνουμε τζάπα κάτι κόπεδα ξέρεις τώρα εσύ yeah. Παιδικές χαρές και τέτοια yeah. Πασοκικά κόλπα παλιά αυτά yeah. Τους τα μάθαν των τροικανών yeah. Λοιπόν, είπαν πέντε δίς yeah. Τώρα δεν τα παίρνει πέντε δίς κανένας yeah. Τι δεν καταλαβαίνεις, yeah. το πήγαν στο 1,2 δίς δεν θα τα παίρνει κανένας και θα τα μοιραστούν μεταξύ τους χωρίς να δώσουν μία. Τι είναι αυτά? Αυτά που θέλουν να αποκρατικοποιήσουν. Αυτά που έχουν στο μυαλό τους αυτοί ότι θα οικονομήσουν από αυτά. Ξέρω εγώ τι διάολο είναι. Μια τυροπιτούλα μιλάμε. Μείωση εφάπαξ οτι θα οικονομισουν εφεδρεία, μείωση δικαιού χροναπηρικής δικαιουχων χροναπηρικης συνταξης Αυτά όλα, τα θέλ, θέλουν και άλλα να γίνουν Άντε Παπαδήμο του λέει Τι σε βάλαμε τώρα; Μέχρι προχθές είχαμε τον κακό Παπανδρέο Που απέτυχε που, ξέρω εγώ και τον βγάλαμε Όπως το φίλο του τον Μπερλουσχόνη Τώρα Άντε Παπαδήμο τελείωνε μέχρι μέσα Δεκεμβρίου όλη η Ρέντορα του Δηλαδή ε, Και η Ευρώπη και οι τρίχες του Μπανα <Κι> Έστειλε Προειδοποιητικές επιστολές σε πέντε κράτη <Κι> Αυτή η Ενωμένη Ευρώπη Με τους εταίρους Η Ευρώπη των λαών Η Ευρώπη των ευτυχισμένων ανθρώπων Έστειλε επιστολές λοιπόν ο Λιρέν σε πέντε κράτη-μέλη που ενδέχεται να παραβιάσουν του χρόνου τους δημοσιονομικούς του κανόνες. Oh, oh. Αυτά ανακοίνωσε ο Επίτροπος Οικονομικών είναι υποθέσεων, oh. αυτός ο Συμφυλιδικός εκεί πέρα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ποιες είναι αυτές οι χώρες οι οποίες είναι, θα είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν oh, αν όχι όσα ακριβώς η Ελλάδα Περίπου τα ίδια, δηλαδή θέλουμε κι άλλους παιδιά να εντάξουμε στο σκλαβοπάζαρό μας, είναι η Κύπρος, το Βέλγιο, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Μάλτα. I I, I, I. Το εξαπλώνουν το κόλπο. Oh, oh, oh. I, I. Διότι από ό,τι φαίνεται πια καθαρά, δεν είναι ακριβώς οικονομικό το θέμα, γιατί μπορεί να σε εξαθλειώσουν ό,τι ώρα θέλουν, εκτός από τον πασοκικό στρατό. Οκ. Okay. Ε, το θέμα είναι λοιπόν το Θέμα εξουσίας από ό,τι φαίνεται Και αφού έχουν βάλει στο χερι από Απόξω-απόξω και Ιταλία και Ισπανία Τους ανατολικούς συντάξεις τους έχουν εκεί πέρα Προχωράνε ακάθεκτοι Γιατί θέλουν Να ασκήσουν την Την εξουσία τους όπως αυτοί καταλαβαίνουν Όχι ότι μέχρι χτες δεν ήταν εξουσιαστές Αλλά όμως από τη στιγμή που έχεις το Δήμα Ο οποίος Δήμας είναι αυτός τώρα ο της στη σύμπραξη. Υπουργός. Υπουργός κι αυτός. Λαχτάρισαν οι Τούρκοι, χαίσαν τις κελεμπίες τους. Από χτέ προχτές εκεί έχουν γιομίσει βόθρες στην Τουρκία. Τσεριλή Πίπη τους έπιασε γιατί τους έστειλε αυστηρό μήνυμα. Ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών είναι Δήμας. Πα, πα, πα. Μακριά από την Κυπριακή Αόζη τους είπε και τρίξανε σε θέμελα τα τζαμπιά oh, oh. μέχρι και στην Αγία Σοφιά έγιναν ραγίσματα. Βέβαια. Συναντήθηκε με τον Χριστόφια και my, my, my. τρομοκράτησε εκεί τους, απείλησε τους Τούρκους. Μακριά ρε, από την Κυπριακή Αόζη. Όπως... Υπάρχουν προβλήματα, σου λέω, στην Τουρκία, σοβαρά δηλαδή όταν... Είναι να τους λυπάσαι τους Τούρκους Μπορείστε Μαστάτε τα λόγα Τα λόγα τα Τούρκοι Μαστάτε τα Μαστάτε <laughs> <laughs> Τούρκοι τα λόγα τα <laughs> Σας απειλήσε ο Δήμας <laughs> oh. Σε Θεσσαλονίκη τώρα Κοίτα να δεις τι γίνεται τι γίνεται στις Θεσσαλονίκοι ε, Αυτά τώρα δεν Χεστήκανε και η βάρκα γίνεται δεξιά Έκτακτα μέτρα λέει Λόγω της ατμοστηρικής ρήπανση. Μη μας τρελαίνετε ρε. Ακόμα λέει και με κλείσιμο σχολείο Θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση Σκόνη ορούμενα εω... σωματίδια Πνίγουν την πόλη εκτός από το σκατό στο θερμαϊκό Που πλέει εκεί πλέριο τα τζάκια λέει είναι κύρια αιτία Και είναι περισσότερο λόγο κρίσης Και oh. δεν έχουν αφήσει οικοδομία για οικοδομία Εκεί τα πήραν όλα τα ξύλα oh. Πού άλλο να τα βρουν oh. Επίσης διεμφανίστηκε πρόβλημα και στην Κουζάνη Μας τρελάνουν αυτοί oh. Και τα τζάκια oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Είναι απελπιστική η κατάσταση και κάνουν σύσκεψη οι αρχές για να πάρουν έκτακτα μέτρα να σώσουν τον πληθυσμό εκεί. Κοντεύει ο, ο... ο κόσμος εκεί να να απομένω στην Κρήτη. 350 άτομα δεν πληρώνουν το χαράτσι της ΔΕΗ και παρέδωσαν τα δικαιολογητικά στους Δήμου. Υπάρχει μια κίνηση εκεί που λέγεται «πολίτες κατά του χρέους». Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ηρακλείου και η αντιπροσωπεία αυτής της κίνησης παρέδωσαν στο Δήμο Ηρακλείου τα πρώτα 350 δικαιολογητικά δημοτών του Ηρακλείου που μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ. Με το λέμε χαράτσι της ΔΕΗ. Με το λέμε χαράτσι της κυβέρνησης με δήμιο της ΔΕΗ. Έγινε σύσκεψη με το τον αντιδήμαρχο Πίρισι Νάτσι, παρουσία του Βαλωνού <Χαλονού> <Χαλονού> εκεί τελος πάντων και εκτιμήθηκε πως η προσωρινή αναστολή της διακοπής της ηλεκτροδότησης που ανακοινώθηκε ήδη από την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ αποτελεί την πρώτη σημαντική επιτυχία της όλης προσπάθειας. Α, έγινε αναστολή διακοπής. Πήραμε αναστολή μας εκτελέσουν ε, χαράματα παρόλα αυτά κυρίες και κύριοι ο κορμός της ελληνικής οικονομίας God, αυτό που στήριζε ε, με όποιον τρόπο και με όποιες τις πράξεις γινόταν και με ό,τι φάγωμα γινόταν από τους ε, καθάριους ε, δημόσιους υπαλλήλους Τρεις χιλιάδες βιοτεχνίες μέσα σε δύο χρόνια στην Θεσσαλονίκη έκλεισαν Τρεις Βάλε τώρα αυτή η βιοτέχνες εκεί ήταν οικογενειάρχες Βάλε και κανένα υπάλληλο, θα είχαν και κανένα υπαλληλάκο Και τα λιμπάν και τα λιμπάν Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσος κόσμος έχει μείνει χωρίς δουλειά Μέσα σε δύο χρόνια Δεν μπορούνε να λέει. μεταξύ κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα yeah, the mood, the mood δεν μπορούν. Τι πώ να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Ανεργία. Μεγάλη ανεργία. Αυτά δήλωσε ο, ο κύριο Παπαδόπουλος ο οποίο uh... Είναι πρόεδρος του Βιο... βιοτεχνικού ευμιλητηρίου Θεσσαλονίκης Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος Και με λίγα λόγια κατάσταση λέει Ο δεν πάει κατά διαόλου Είναι στον πάτο του διαόλου Επίσης χαμός γίνεται και με τα τέλη τα οποία... Άρχισαν να καταφθάνουν Χαμός με τα τέλη κυκλοφορίας Καταθέτουν πινακίδες οι άνθρωποι για να μην πληρώσουν Είναι αυξημένα κατά 10% τα τέλη Φυσικά Και όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αυ αυτοκινήτων Κυρίως μεγάλου κυβισμού Σπέβδουν στις εφορίες να καταθέσουν τις πινακίδες Καθώς αδυνατούν όπως είναι φυσικό να πληρώσουν Τα προσαυξημένα τέλη Για το 2 Βάλε και τη βενζίνη, βάλε και τα ασφάλιστρα, βάλε και την έκτακτη ισφορά για τα αυτοκίνητα άνω των 1928 κυβικών yeah, yeah, yeah, Τέλος αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού είναι δυσβάσταχτο όπως καταλαβαίνετε yeah. Τώρα, για να καταθέσεις τις πινακίδες yeah. πρέπει να έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για να μην, έχεις κάποια παρά... ε, και να μην έχεις κάποια παράβαση ή κάποιο χρέος <κοίλιο> Με συγχωρείτε που να αφορά το αυτοκίνητό σου oh Πρόσεξε τώρα Αν διαπιστωθεί έστω και ένα χρέος Από μία κλήση για παράδειγμα Αυτό πρέπει να εξοφληθεί Ή να ρυθμιστεί hey. Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας Μπλα μπλα πινακίδες του οχήματος κτλ hey. Οπότε μπορεί να πας για μάλλη Εκεί δηλαδή και να βγεις και κουρεμένος, συνηθισμένα τα βουνά, τα χιόνια. <Είλυσαι> Έλα μη μου λες τώρα, ο πρώην επικεφαλής καπελέρης τους δω, ε. oh βόηξ τόπος το... <Είλυσαι> ότι είναι λέει μπλεγμένος σε λαθρεμπόρια μεταιρείες καυσίμων όχι λαθρεμπόρια φορολογικές παραβάσεις είπε ο Ισαγγελέας καπελέρις τώρα ο Ισαγγελέας Πύρος Μουζακίτης ο αναπληρωτής οικονομικός Ισαγγελέας έριξε την μπόμπα και καλείται να δώσει ο καπελέρις εξηγήσει ως ύποπτος για ανίσπρακτα πρόστιμα από λαθρεμπόριο καυσίμων που φτάνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Τι, <Τι, <Τι> είχες, Γιάννη, μου τι είχα πάντα. <Τι> Απλά τα πράγματα. <Τι> Παρακαλώ. Όχι παιδί μου, τι είναι αυτά που λέτε Δεν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα Τι είναι άμμομοι όλοι Φυσικά Μα δεν τον βλέπεις να πούμε Αποπνέει μια αγγε, αγγελική Δεν έχεις δει τη φάτσα Ο άνθρωπος είναι άγγελος Να καταργηθούν οι άγγελοι Και να μπει η φάτσα του μου καπελέρι Ρωτάει τώρα ο άλλος Λες να λαδόθηκε Τι είναι αυτά που λέτε ρε. Τι έχουν δώσει Τι στην πατρίδα ρε. Οι άνθρωποι κυκλοφοράται με σκισμένο σοβράκονα Μες στην κακομυριά ζούνε. Είναι δυνατόν Τώρα φαντάζω Τώρα μιλάμε για 15 εκατομμύρια ευρώ Χάλευ από εκεί και πέρα τι, τι μασόχαψα έχει γίνει Είναι δυνατόν τώρα τέτοια φάτσα Τέτοια αγνή φάτσα Ναι Πτερά έκαναν Κατά τα άλλα, μια χαρά τον βρίσκεις στο Συνταξιούχο και το τα παίρνεις. Τι να κάνει ο Συνταξιούχος, ούτε στο κόμμα είναι, ούτε δημόσιος κρατικό κρατικός λειτουργός είναι βέβαια, ο Συνταξιούχος. Ενώ ε, κάνουν απλές κινήσεις, κόβουν το ΕΚΑΣ μέχρι να βρουν συμπληρωματικά στοιχεία των δικαιούχων, άκου τώρα. Επειδή δεν μπόρεσαν να ελέγξουν στοιχεία είναι, είναι, Μπορεί να ακούγεται απίστευτο Εντάξει παιδε, Ούτε το έχει το μυαλό το άνθρωπο στη, στη μάσα Στην έτσι ή στο να, ελεγ, να βρει στοιχεία Έκοψαν το ΕΚΑΣ Γιατί δεν μπορούσαν να ελέγξουν στοιχ, τα στοιχεία Θα είναι μαύρος ο Νοέμβριος Για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ 13.000 επιδόματα Που δεν ήταν δυνατόν να διασταυρωθούν και χρειάζονταν συμπληρωματικά στοιχεία για το ύψος του εισοδήματος τάκοψαν. ενώ γύρω στα 20.000 λόγω υπέρβασης εισοδηματικών κριτηρίων τάκοψαν για αυτά δεν είναι τώρα; σιγά τώρα με κάτσε να ασχοληθεί τώρα το ολόκληρο δημόσιο που έχει σοβαρά προβλήματα με το να διασταυρώσει και να βρει στοιχεία <Τι> θα μου πει τι τον μοιάζει για το γέρο τυγριά εκεί ποιος διάολο το έπαιρνε το εκάς για συμπλήρωμα για τα φάρμακα μπας και βάλει κανένα πετρέλο, πετρέλο μπάπου να βάλει right is... δεν τον απασχολεί το θέμα απλά πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι πονάει χέρι κόβει χέρι you... Α, αυτή είναι η κατάσταση yeah. με αυτούς τους τους. Εκεί στο κτίριο έκδοσης τιμολογίων της ΔΕΗ δεν φεύγουν οι συνδικαλιστές, αν και ο εισαγγελέας τερμάτισε την κατάληψη. Τερμάτισε yeah. your... την κατάληψη του εισαγγελέας, hey. αλλά δεν φεύγουν. στελέχη εκεί οι συνδικαλιστούρες επιμένουν ότι θα συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και καλούν τον κόσμο και τους εργαζόμενους την κατάληψη. Άντε ρε πηγαίντε. Πουλά, πά... Πηγαίντε να τα καταλάβετε όλα να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ like any... Πολύς κόσμος ο οποίος θέλει να πληρώσει Αυτό το κόλπο εκεί στη ΔΕΗ κυρία μου και κυρία μου like... Γιατί But... Διεκόπτει η λειτουργία του συστήματος Της ίσπραξης Και έτσι υπάρχει, υπάρχει και εκεί μια ταλαιπωρία mm -hmm. Τέταρτη εβδομάδα είναι Η καλλιβουργική <Γυκάς> η... η απεργή Εχαμε <Γυκάς> πει και την προηγούμενη εβδομάδα την είδηση <Γυκάς> Και υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους <Γυκάς> Και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή Ποιος έκανε την επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τους χαλιβουργούς Έλα μου <Γυκάς> τρεις μέρες έχουν και στη Στουργουστάσιο στη... oh, yes, Μάλιστα mm -hmm. Δεν υπάρχει γυρισμός λέει οι άνθρωποι I Δεν υπάρχει για κανέναν in... Χαλιβουργή μου γυρισμός should... Στον καταράχτη είναι όλοι πια me, Ο Πρωτούλης έκανε την ερώτηση Βουλευτής του Κουκουέ Τέλος πάντων, τι έκανε εδώ και ένα μήνα, λέει, οι εργάτες της Χαλιβουργίας διεξάγουν έναν περήφανο και ηρωικό αγώνα, ε, αυτά να λείπανε, ενάντια στις απολύσεις και στις μειώσεις, κόντρα στους ομούς μπ, μπ, μπ, μπ, και τα λιμάνια και τα λιμάνια. Μάλιστα. You είναι περήφανος και, πώς και ηρωικός ο αγώνας. Γεια σου, ρε, πρωτούλη. Ξύλο έπεσε σε πασπ σε μέλη της πασπ. Άγρια Ξύλο, άγρια, άγριο Ξύλο έπεσε σε μέλη της πασπ στο, με, στο μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η παράταξη ίδια καταγγέλει βιοπραγίες εναντίον μελών της από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία. Χθες λοιπόν εξωπανεπιστημιακά στοιχεία γροθοκόπησαν και ξυλοκόπησαν άγρια. Δύο μέλη της ΠΑΣΠ του Μετσοβίου Πολυτεχνείου Τα οποία μεταφέρθηκαν επιγόντως στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα <Τι> ε, Κοίταξε τώρα, να σε φοιτητής στο μετσόβιο Πολυτεχνείο Και να δηλώνεις μέλος της ΠΑΣΠ Ε, καταλαβαίνεις λοιπόν <Τι> Άι τώρα να τον βάλεις αυτό να σου χτίσεις σπίτι μεθαύριο <Τι> Τέλος πάντων <Τι> Ε, βέβαια η παράταξη Σημείωσε ότι αυτές οι ενέργειες Με συμμορήτικες μεθόδους Και προσωπικές επιθέσεις Μας γυρίζουν στο παρελθόν με άλλες νοοτροπίες Για κάτσερε πάς. ΠΑΣΠ Ποιο είναι το παρελθόν με άλλες νοοτροπίες Οι συνταξιούχοι δεν τρώγαν ξύλο Από τον μπαμπά του δικού σου the... Για πέμας Ποιες είναι οι άλλες νοοτροπίες δηλαδή Σε αυτές είστε μαθημένοι Και στη Ρουφιανιά είστε μαθημένοι Αυτά διδάσκεστε δεν μπορούν παρά να μας θυμίζουν τη χούντα και τη χουντική νεολαία. Mm -hmm. Άκου τώρα, Except η ΠΑΣΠ μιλάει για χούντα και χουντική νεολαία. Έλα, yeah. παρακαλώ. Αυτό, yeah. yeah. ναι. Καλό, πολύ καλό, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σωστό λέει, ευχαριστώ πολύ το φίλο Λέει, αν θα σου χτίσει αυτό σπίτι Θα σου βάλει τη χέστρα δίπλα στο τραπέζι που τρως Γιατί απλά είναι μαθημένοι Εκεί που φτύνουν Να πηγαίνουν να γλύφουν μετά Για να ανελιχθούν στην κοινωνία Χρόνια τώρα μωρέ, κοίταξε τους Να κοίτα δίπλα σου τώρα. Πλάκα μου κάνει Αλλά τώρα να είσαι 18, 19, 20, 21 Και να δηλώνεις μέλος της ΠΑΣΠ Όχι μόνο, άσ' τους άλλους λέει. Εντάξει, πλά και τους βαρέσανε εκεί Δυο και είναι λέει θυμίζουν τη χουντική νεολαία Ποια χουντική νεολαία ρε Πάσπ Ποια χουντική νεολαία Για πέ Μάλλον λάθος σας θα μάθουν τα πράγματα Εκεί μέσα στο κόμμα Στο εκτροφείο σας Παρακαλώ Α του σύντροφου Βορύδη λέει Α ah, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με συμπληρώνει εδώ να φίλος. Θα λέει για τη χουντική νεολαία του σύντροφου Βορίδη που συγκυβερνάνε. Εντάξει, τα ξέρετε τα κόλπα λοιπόν. Ρωτήστε τον σύντροφο. Αυτά λοιπόν καταγγέλουν ακόμη ότι σε όλο το σκηνικό που μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ξυλοκοπούνται βάναυες σαν με αυτόπτη μάρτερα πρόεδρο του σχολείου ο οποίος εκείνη τη στιγμή σφύριζε αδιάφορα σου είπα ε, ε, πας ακόμα δεν είδες τίποτα yeah, bro, είσαι, και, είσαι και στο κι αλλού. το πρόβλημα θα ξεκινήσει όταν μεταξύ σας θα τρώτε τις σάρκες σας τότε yeah, bro, μπορεί να μην είδες την κάποιες άλλες εποχές ποιοι όρμηξαν στο φίλο μου τον μεταλλωτή λοιπόν μεταξύ σας εκεί θα ξεκινήσει το πεγάλο γέλιο ρεύμα να έχουμε μέ μέχρι και εικόνα θα βγάλουμε Εκεί όταν θα, μεταξύ σας τα τρώτε τις σάρκες σας Γιατί θα τις φάτε διότι, Όπως είπε και ένας πιτσιρικάς Στο τέλος οι πουτάνες φάζονται Baby, Αυτός είναι βουλευτής Let Ο βουλευτής λοιπόν Στην Κορέα <laughs> Στην Νότια Κορέα δεν ήθελε ρε παιδί μου να περάσει το νομοσχέδιο της Βουλής και έπιασε ένα καπνογόνο εκεί και το πέταξε μέσα στη Βουλή. Αμός έγινε. On, Βουλευτής της αντιπολίτευσης. Baby, ήθελε ρε, η κυβέρνηση, κοίτα να δεις τώρα, να συνάψει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Not... Και σου λέει τι πάτε να κάνετε. Δεν διαφωνώ. Σακώνει ένα καπνογόνο, το πετάει μέσα στη Βουλή και έγινε της εκδεδομένης στο κυκλίδομα. Chicago. Ο Kim Sandong. Γεια yeah, σου, sure, Kim Σαν <laughs> Ε, φυσικά κάπως καταλαβαίνετε, επενέβησαν οι φρουροί εκεί. Και ήταν, ορίστε παρακαλώ. Σωστά, έπρεπε να είναι εδώ, ναι. Τι <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> να κάνει, Πριν να πάρει τον Κουκουέρε. Την <laughs> <laughs> πλάκα κάνει. <laughs> Κουκουέρε κάνει ειρηνικέ διαδηλώσει. Πολιτικό πολιτισμό Με το μεταξύ λένε τώρα τα να τώρα <Και Επειδή Και στην Ισπανία Βγήκε ο, ο Πώς το λένε ο Ρόχα Πώς το λένε ο, ο Ρόχα ο, ο, ο Εβραίος Πήρε σβάρα λέει δεξιά και ακροδεξιά Έλα ενώ το Πασόκ στην Ελλάδα είναι αριστερά, τελος πάντων. Και έχει μεγάλη άνοδο, λέει, είναι 49 ετών. Θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους ευρω... ευρωσκεπτικιστές. Ο δικός μας είναι παγκόσμιο σκεπτικιστής. Αυτός λοιπόν και ετοιμάζεται να πάει για πρόεδρος. Πού θα πάει για πρόεδρος ο 49χρονος Τίμο Σόινη... Go, Στους Φιλανδούς φυσικά Baby. Άρε Φιλανδί Το κόμμα του λοιπόν λέγεται Αληθινή Φιλανδί well, Και πάει Βούργια Πρόεδρας Ο ακροδεξιός Ο, ο Τίμο Σόινη Φαντάζει τώρα τι Σόι αυτός ο Τίμο Σόινη Ακροδεξιό είναι. Μπορεί να, αν, αν αποτύχει, σώει στη Φιλανδία. Θέλω να σου δώσουν κανένα υπουργείο εδώ να συνεργαστεί με την κυβέρνηση Σωτηρία στην Ελλάδα. Ορίστε. Τον να... Το αληθινό. <laughs> είναι όλοι αληθινοί. Είναι λινάρε όλοι. Εδώ, λέει, έχουμε τον αληθινό ομολογό του τον Κοίτα πάντως εντάξει αν δεν σου βγουνε τα πράγματα Υπάρχει εδώ έτοιμο Υπουργείο Να έρθεις να αναλάβεις Μη σου πω και για πρόεδρας Ορίστε Ο καλός του παλικάρι! Τώρα λέει που πέσαν οι μάσκες λέει ο φίλος ο Αντώνης τόσα χρόνια. Αυτοί εκεί πάνω οι Βόροι δεν ζούνε ούτε από τα ρολόγια ούτε από τα γάλατα ούτε από τις γελάδες που έχουν. Ζουνε από αυτά που εισπράττουν ως καλή το τοκογλήφη και από αυτά που είχαν ως Κακοί απικιοκράτες, Καλοί για την Πάρ τους κακή για τον Κοσμάκι Που ένιωσε στο πετσί του την απεικιοκρατία τους Αλλά μην ανησυχείς Μην ανησυχείς καθόλου Διότι εδώ έχουμε τον καπετάν Αλέξη Ο οποίος ζητάει συνεργασία κατά του μνημονίου Κάνει εκστρατεία με τον Τζίριζα Για εκλογική συνεργασία όλων των δυνάμεων της αριστεράς Άιντε πάλι όλες οι δυνάμεις της αριστεράς για συνεργασία κατά του μνημονίου Μάλιστα Θέλει επίτευξη εκλογική συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων της αριστεράς, κινημάτων συνιστοσών, δυνάμεων ψυχολογία, παπαρολογία, παπαρολογίας δυνάμεων που αποχωρούν από το Πασόκ Κατάλαβες τώρα, μίλησε στο Sporting και ζήτησε όλοι αυτοί, δηλαδή ο κάθε πικραμένος, να ενταχθεί σε αυτό που ονομάζει αυτός όλες τις δυνάμες τη αριστεράς για να συνεργαστούν όλοι αυτοί τώρα που θα τους εντάξει εκεί ο καπετάν Αλέξης κατά το μνημονείο. <ΣΣΣΣΣ> Παρακαλώ. <ΣΣΣ> Φυσικά. Γιατί αυτό... Σαν αυτόν είναι. <ΣΣΣ> Τζάπα, <ΣΣ> κυβερνησία τώρα σου λέω. Ναι, όπως του λέει ένας φίλος, πιστεύει εδώ ότι ο μικραμένος Πασόκος είναι αριστερός και τον καλεί μαζί του τον πικραμμένο Πασόκο με... να σώσουν, να πάνε κατά του μνημονίου, όπως ο καπετάν Κουβέλης μαζί με τα παλικάρια του, τον εκεί τον και άλλους, είναι αριστεροί άνθρωποι αυτοί τώρα Αυτοί όλοι θα συνεργαστούνε για να, κατά του μνημονίου Χάλευε τώρα, το πιάζες το στο υπονοούμενο έτσι και αυτή δηλαδή είναι μια τεράστια βαλβίδα ασφαλείας οι οποίοι την κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και καλά κάνουν οι άνθρωποι έχουν πράγμα πίσω a, eagle, eagle Αυτά τα ωραία λοιπόν με την αριστερά του καπετάνιου Οι φίλοι μας οι ουροί ε, Έρχονται, έρχονται Είναι εδώ πολύ καιρό, λέμε τώρα Επειδή έρχεται ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Για να κάνει σύσφιξη Σύσφιξη Ξεσύσφιξη, σφιγκτήρα έχουμε πολύ καιρό Αλλά θέλει να συσφίξει τις σχέσεις και να ρίξει γέφυρες για το αέριο το Ισραήλ επειδή βλέπει το, την Ελλάδα και την Κύπρο ως κέντρα μεταφοράς, μεταφοράς του φυσικού αερίου είπε ο, ο Ντάνι Αγιαλόν, Κάνει Αγιαλόν, ο οποίος είναι όπως είπαμε η Φυπουργός Εξωτερικών ο Ντάνι ο Αγιαλών, και θα έρθει και θα συναντηθεί με το Δήμα τώρα σου λέω μη σου πει τίποτα ο και φυσικά με τον Αβραμόπουλο, άλλο παλουργάρι της άμυνας. Στην Τζερούσαλεμ Πόστ, τώρα έχω βάλει το δάτο, να διαβάζω και Τζερούσαλεμ Πόστ. Ναι, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας στη Μέση Ανατολή. Κατάλαβες? Και αποκάλυψε, κοίτα να δεις τώρα, ο Αγιαλόν, ο φίλος μας Ότι στις συνομιλίες του στην Αθήνα Θα συζητηθεί η δυνατότητα για τη μετατροπή της Ελλάδας και της Κύπρου Σε κέντρα μεταφοράς του Ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη Η οποία, Ευρώπη, έχει ανάγκη από διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της. Δηλαδή οι Ουβροί έχουν αέριο και ψάχνουν δρόμο να το περάσουν και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι κέντρα μεταφοράς του Ισραηλινού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Είναι κέντρα του Ισραηλινού Φυσικού αερίου προς την Ευρώπη Του Ισραηλινού Φυσικού αερίου προς την Ευρώπη Κατάλαβες Μάστα Παρακαλώ Παρακαλώ Αριστώ πολύ mm -hmm. Του Ισραηλινού Φυσικού αερίου προς την Ευρώπη mm -hmm. Ιχώ Παρακαλώ <Καρακαλώ> <Καρακαλώ> <Καρακαλώ> φυσικού αερίου προς την Ευρώπη wow. ορίστε παρακαλώ καλά κάνει <laughs> <in there. laughs> τι έγινε κάτι έγινε με το τηλέφωνο σου την πέσανε τι έγινε με το τηλέφωνο σου την πέσανε άκουσα πολύ με εκεί μέσα παρόλα αυτά του Ισραηλινού φυσικού αερίου θα είσαι δρόμος Οφείλω να ομολογήσω ότι ο υπέρμαχος Ο μαχητής Ο, ο άνθρωπος που δεν μπορεί να δει τους ουρυούς Και καταφερόταν τόσο καιρό εναντίον τους Ο Καρατζαφέρνης Καλεί το Σαμαρά να υπογράψει επιτόπου να σώσει Την Ευρώπη πάνω απ' όλα Και να πάρουμε Και την εκτιδώση Κοίτα να δεις τώρα δήλωση Παρακαλώ Έλα βρε παιδί μου είπα και εγώ άκουσα μπαμπού μου μέσα από στην πέσα του Τι έγινε για παιδί μου. Λίβανος, Κύπρος και Ελλάδα δεν συμμετέχουν <coughs> <coughs> Να Να Δεν είναι όλα τα χαστούμε, κόλποι <coughs> Σωστά, σωστά, σωστά Να, σε καλά. <coughs> όλα κόλπα <κόλβαλες>, λέει <okay. coughs> Επειδή έχουν κάνει κάτι κόλπα εκεί με τον αέριο χώρο της Συρίας λόγω του ότι θέλουν να τους ξεσκίσουν εκεί ο ΟΕΕ oh, no! και επειδή οι μόνες χώρες οι οποίες ήταν απ' έξω ήταν Ελλάδα, Κύπρος και Λίβανος Λίβανο δεν με το Λίβανο δεν τα βρίσκουν oh. όπως καταλαβαίνετε και να βάλουν και με αυτόν τον τρόπο οι Ουβριοί την Ελλάδα στο κόλ, και την Κύπρο στο κόλπ yeah. Δεν χρειάζονται πολλά κόλπα μου. Εκειμένου το lifestyle τους πάνε όλοι. έτσι δεν πήγαν εκεί και με τις φρεγάδες στη Λιβύη. Ε, θυμάστε. Έτσι λοιπόν θα σου πω μια δήλωση του Καρατζαφέρη, η οποία πραγματικά δηλαδή με συγκεκίνησε βαθύτατα. Θα με κυνηγά εμένα όλη η Ελλάδα, είπε ο Καρατζαφέρης. Η πρώτη δηλαδή μεγάλη μου πατριωτική πράξη θα είναι να στερίσω μισθούς και συντάξεις από τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τράβα γρήγορα, Αντώνη Καλό στην Τούλα. Τράβα, γρήγορα Αντώνη, να υπογράψεις Μη μείνουνε χωρίς λεφτά ο κόσμος live, Λοιπόν no Παρακαλώ know, Τι να κάνει Φυσικά υπογράψεις δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται. Δεν δεν λέγονται. Δεν λέγονται αυτά από το, απ το μικρόφωνο. Άκουλε έβαλε την αυτή του εκεί bla bla bla και την υπογραφή του. Τέλος πάντων η υπογραφή θα υπογράψει. Και καλεί τον Αντώνη εδώ και τώρα να υπογράψει. Δεν σας φαίνεται ότι τον δουλεύει λίγο το Σαμαρά ο Χαρατζαφέρνη. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε και θα δημοσιεύσει επιστολή, μην ξεχάσετε να τη διαβάσετε, με την οποία θα εξηγεί τις θέσεις του υπέρ της λήψης της έκτης δόσης. Μη, μη, μη και σας διαφύγει να διαβάσετε αυτή την επιστολή, θα είσαστε δηλαδή η τελευταίοι η τυποτένι των τυποτένιων. Κουκούλο Κουκουλό, τώρα σου λέω για βαρύ σοσιαλισμό Έχω βαρεθεί δηλαδή να σας μετράω Του σοσιαλισμού Τώρα σου μιλάω για πολύ μακρύ σοσιαλισμό Κουκουλό Δεν κινδυνεύει καμία θέση εργασίας Λέει ο βαρύ σοσιαλιστής Μπορείστε παρακαλώ τα, ε! Εις τα τέσσερα Αυτή είναι η θέση του Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να εξηγήσει τη θέση του, λέει, ας φίλος, πώς θα είναι στα μπρούμετα, στα τέσσερα. Τώρα, εδώ και χρόνια, πολλά αδερφές. Αλλά μην σκιάζεσαι, κουκουλό είπαμε. Δεν κινδυνεύει καμία θέση εργασίας στους Δήμους. Δέστε το αυτό και τέλος. Αν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, θα προκύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Πρόσεξε τώρα. Αν γίνουν, αν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις, εσύ δεν θα κι τι να σου κάνω ρε βγάλε Ξέρουνε Ξέρουνε ποιους έχουν να κάνουν Μη σκανιάζεις yeah. Επειδή χθες ε, Έκαναν μια συμβολική κατάληψη ε, Δύο ρεργαζόμενοι των δήμων Στο Υπουργείο Εσωτερικών Βγήκε λοιπόν και τους καθισίχασε Κουκούλο Μελάμε για σοσιαλιστή άνθρωπο Στην Ελλάδα τους είπε Για να καταλάβετε βρε όρια. Έχουμε δημοκρατία. Αυτά τα λέει ο Κουκουλό. Κατά συνέπεια με την κινητοποίηση των εργαζομένων δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρόσεξε τώρα. Προβλήματα... Πρόβλημα υπάρχει όπως και στο κρίσιμο τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων στον οποίο έχω αρμοδιότητα. Έχει αρμοδιότητα ο Κουκουλό. Δεν κινδυνεύει καμία θέση εργασίας Προσέξτε τώρα εργαζόμενοι Στους Δήμους Των αντίον θα γίνουν και απαραίτητες επενδύσεις όταν, όταν γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις Θα πάρουμε κι άλλους Θα προσλάβουμε κι άλλους Κοιμήσου ήσυχος μόρα Κοιμήσου ήσυχος Γιατί και στις επόμενες εκλογές Τον κουκουλό θα βγάλεις Και την παρέα του Μισκάς, χρόνια σε σόνιο κουκουλό Εν τω μεταξύ κανένας Κουκουλό, καμία ανά Διαμαντοπούλου, Αντουανέτα Δεν ενδιαφέρεται για το πώς κάνουν τα παιδιά μάθημα στα σχολεία κάνει για τα παιδιά τους τώρα Ο Κουκουλό να βγαίνει μπροστά μου Ο Κορατζαφέρνης να βγαίνει μπροστά, κουμβέλεις και όλα τα καλά παιδιά <κυκλή> Το κόμμα σου πάνω απ' όλα μεγάλη Διότι στα τρίκαλα ας πούμε, αυτή τη στιγμή Κάνει κρύο όπως σε όλη την Ελλάδα Ψάχνουν χρήματα για να, γιατί να πάρουν κάτι να ζεστάνουν τα παιδιά στα σχολεία γιατί τα παιδιά τουρτυρίζουν στα σχολεία το καταλαβαίνεις. Έγιναν παγάκια τα παιδάκια στα σχολεία. Δεν βάζεις πια στο ίσκι σου το πασοκικό παγάκια, βάζεις παιδάκια. Κατάλαβε. Και τι έκανε, ορίστε. I ορίστε. Α, είχατε τότε. Ναι, ναι. Τώρα, τώρα τα παιδάκια ναι. Να πάρουν, πάρουν μαζί τους μπαλταδάκια τώρα, έλα. Ναι. Είχαμε λέει παλιά, ένα ένας τηλεακουρατής, παίρναμε λέει από ένα κουτσουράκι μαζί γιατί είχαμε ξυλώσουν. Δεν <laughs> καλά. καταλαβαίνει τώρα γιατί λαό μιλάμε. Αυτός τώρα δεν ενδιαφέρεται για το παιδί του, αλλά ενδιαφέρεται για το κόμμα του, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Για το παιδί του δεν ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται όμως για το κόμμα του Οπότε καλά δεν κάνει ο κουκουλός ο Βορύδης και όλοι αυτοί και βγαίνουνε και σε δουλεύουνε Σε σώνουνε με συγχωρείς, δεν ήθελα να πω ότι σε δουλεύουνε Δουλεύεσαι εσύ τώρα, πλάκα με κάνεις Σε σώνουνε Και μη σου πάει μακριά Μη, μη, μη. Έτσι μου χαζέψει εντελώς. Όλα τα πάντα. Τα, τα πάντα όλα που λέει και ο Αλέφαντος. Ε, βγήκανε με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκαιος και με κιθάρες και κάναν κινητοποίηση μπάτσι στο, στη Μετελίνη Βέβαια. Και τραγουδάγανε τη δικαιοσύνη ηλιονοϊτέ. Η μπάτσι τώρα κα, κατάλαβε. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και άλλα τέτοια διάφορα φυσικά και οι δρόμοι έχουν τη δική του ιστορία. Βαμμένοι με το αίμα των ανθρώπων που δέρνεται και της δικαιοσύνης ο ήλιος είναι νοητός γιατί εσείς υποστηρίζετε το άδικο πως να μην είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης νοητός αφού εσείς μια ζωή βαράτε τον κόσμο για την εξουσία και τα λυπάν και τα λυπάν. ε το είδαμε και αυτό και θα δούμε και άλλα και τραγούδαγαν λέει το παραπονεμένα λόγια και ήταν να πόνο του πόνος τώρα παρακαλώ Λοιπόν, α, καλά, ναι, είπαν κι άλλα Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα Παραπονεμένα λόγια Τραγούδεγαν με τις κιθάρες τους Και εκπραγματοποίησαν πορεία Τώρα πλάκα μας κάνουν Χάσαν τα πάντα Το νόημά τους, κυρία μου και κύριε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Και εμείς θα λέμε Από εδώ και πέρα Χαίρε ο χαίρε Λεφταριά Λεφταριά, όπως τα ακούς Γιατί κάποιοι που το έλεγαν λευτεριά, την καταλάβαιναν τη λέξη. Τώρα όλοι αυτοί δεν κάνουν τίποτα για τη λευτεριά. Το κάνουν μόνο για τα λεφτά τους. Οι συντεχνίες των Μπάτσων, οι συντεχνίες των Εφοριακών, οι συντεχνίες των Ένα, των Ένα. Χαίρε ο χαίρε, λεφταριά, τέλος. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για... Μέχρι και Θεοδόριο, Τώρα να δεις τώρα τον Μπάτσο να σου τραγουδάει με την κιθάρα παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας και να ανεβοκατεβαίνει το κλόμπ και ο δρόμος είχε τη δική αχ αλλά... δεν το συζητάω δεν υπάρχει κανένα ταβέρνα να τους πάρουν εκεί η κομπάνία. θέλουν την υπογραφή του Σαμαρά θέλουν την υπογραφή του Σαμαρά μας έχουν πρίξει βάλτε την ρε Αντώνη βάλτε ναι την κολοϋπογραφή σου να τελειώνουμε γιατί, γιατί, τώρα, ως εγγύηση αγοράς όπλων, ωραία, βαρεθήκαμε, η New Europe, μια ιστοσελίδα, συνδέει άμεσα τα δανεικά, θα μας δώσουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, αλλά και την επιμονή να υπογράψει ο Σαμοράς με πολλήσεις όπλων. Έλα, μωρέ, τώρα, τι θα τα κάνουν τα λεφτά, μωρέ, θα δώσουν τόσα δανεικά τόκους το κοχριολίσια, πως τα λένε, θα βάλουν και άλλα τέτοια, αγορα... τι θα αγοράσουν. Ξύλα και θέρμανση για τα παιδιά και βιβλία Να οικονομήσει η Μέρκελ Λουσαρκοζή, τι έχουν όπλα και... <κοίλιο> Έλα ρε στο σελίδα τώρα Πλάκα μας κάνεις τώρα <κοίλιο> Αφού μες τα καταλαβαίνουμε αυτά <κοίλιο> Σε παρακαλώ πολύ <κοίλιο> Δηλαδή ε, Αυτοί αποκαλύπτουν και το ότι Στα τέλη Οκτωβρίου οι Μέρκελ και ο Σαρκοζή συμφώνησαν με τον Παπαντρέο τότε να χορηγήσουν στην Ελλάδα 110 εκατομμύρια ευρώ αλλά έβαλαν ως αντάλλαγμα για το δάνειο την αγορά οπλικών συστημάτων από τη Γερμανία και, την Αγγλ... και τη Γαλλία αξίας 10,5 δις ευρώ. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, το κόμμα ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Σιγά μην έπαιρναν ε, συστήματα θέρμανσης για τα σχολεία Ποιος τα χέρια τα σχολεία so it... Κυρία μου, κυριέ μου Αυτά είναι τα no... Τα ωραία life and style Που, που συμβαίνουν ε, Στην ανακοφισμένη Ελλάδα Ορίστε παρακαλώ Δεν ακούω, δεν ακούω ε, Ευχαριστώ πολύ Θέλω να αγοράσουν να, να δονητές τα εργοστάσια που είναι των δονητών εκεί στη Γαλλία δεν είναι ή λάθο. στη Γερμανία κοίταξε τώρα αυτό δεν θα, δε θα μπορούσε να γίνει σε χώρες πολιτισμένες σαν την Ελλάδα για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα ε, όπως ξέρω, έχουμε πει στην Αμερική υπάρχουν και εκεί αγανακτισμένοι άνθρωποι το κίνημα για το κατάληψη της Wall Street ο ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Μπάμιας, πήγε να μιλήσει σε εκδήλωση στο Νιου Hampshire και οι αγανακτισμένοι τον ΗΠΑ εκεί διέκοψαν την ομιλία του επιτόπου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτιών. Μπείτε να ζητήσετε στο YouTube και θα τα δείτε. Μιλούσε για την οικονομική πολιτική και άρχισαν να ακούγονται φωνές στην αίθουσα κατά του Αμερικανού Προέδρου. Εκείνος βέβαια διατήρησε την ψυχραιμία του και οι υποστηριχτέ του, γιατί παντού είναι τέτοιοι, άρχισε να φωνάζουν Γιώργος Πάπα, όχι Γιώργος Πάπα, συγχωρείτε. Ο Ομπάμα Ομπάμα, άρχισε να φωνάζουν οι υποστηριχτέ του. Και του λέει λοιπόν ένας αγαναχτισμένος, κύριε πρόεδρε, περισσότερο από 4.000 ειρηνικοί διαδηλωτές έχουν συλληφθεί την ώρα που οι τραπεζίτες εξακολουθούν να καταστρέφουν την οικονομία. Πρέπει να σταματήσετε την επίθεση στα δικαιώματά μας. Επί της πρώτης τροπολογίας Η σιωπή σας στέλνει το μήνυμα Πως η αστυνομική βία είναι αποδεκτή Οι τράπεζες διασώθηκαν ξεπολιθήκαμε Του είπαν οι διαδηλωτές Και απάντησε βέβαια ο μάμας Εκτιμώ ότι λέτε τη γνώμη σας Αφήστε με να πω και τη δική μου Θα σας ακούσω και θα με ακούσετε Κατάλαβες Λοιπόν Πάντε φαντάσου τώρα Σε καμιά αίθουσα να μίλαγε εδώ Το πριγκιπόπουλο ο Παπανδρέας για να γινόταν κανένας να έλεγε καμιά κουβέντα κανένας αγραφισμένος. Δεν θα τον διέκοπτε ο πρόεδρος. Θα τον διακόπταν οι, οι, οι, οι παρευρισκόμενοι παλαμακιστές. Είναι εκατομμύρια. Είναι χιλιάδες. 100 εκατομμύρια παλαμακιστές είναι. Ε, και βάλε. Και μη μου πεις ότι η Ελλάδα έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια. Κυρία μου, κύριέ μου. Ο Δονεζόγκης. Ορίστε παρακαλώ. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ <στοί> Δεν ξεχνάω και τους πιο ψύχρεμους Σημειώνει ένας φίλος που θα βάζαν Τα στήθια τους μπροστά να υποστηρίξουν Τη θηρίδα τους, τον Πρωθυπουργό τους <στοί> Τέλος πάντων <στοί> Κυρία μου, κυρία μου, το Θενασάκης είναι λίγο αρουστούλη Το καημένο, το βάρεσε Ήωση <στοί> Του βάζει, τι να του <στοί> βαρέσει Του βάρεσε το κεφάλι Ήωση Δεν θα έχει γλέντι Ακούστε ωραίες μουσικές μετά από το ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και τις έξυπνες παρατηρήσεις σας. Μα πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, ναι. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά πάντα. Γεια και χαρά σας.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 Ατζόνε FM, στερεό.